Κεφάλαιο ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 247, στήχη 1 έως 11, άδικη κατηγορία των Φαρισαίων κατά του Κυρίου. 1. Κατά το Σάββατον το πρώτον του μηνός νησάν, από τον οποίο ήρχιζε το νέο έτος και το οποίον Σάββατον ή το Δευτέρα εορτή μετά τον εορτασμών της αρχιμηνιάς και πρωτοχρονιάς του Ιουδαϊκού έτου. συνέβη να περνά ο Ιησούς διαμέσου των σπαρμένων χωραφιών. Και μαδούσαν οι του τα στάχια και τρίβονται σε αυτά με τα χέρια έτρωγαν των καρπών. 2. Μερικοί δε από του Φαρισαίου του είπαν: Δια τι κάνετε αυτό που δεν επιτρέπετε να το κάμομε κατά το Σάββατο, κατά το οποίο μα απαγορεύεται κάθε είδο εργασία. 3. Και ο Ισού του απεκρίθηκε και είπε: Δεν ανεγνώσετε ούτε καν εκείνο που έκαμεν ο ένδοξό σα βασιλεύ Δαβίδ, όταν επίνασεν αυτό και εκείνοι που ήσαν μαζί του. 4. Πώς δηλαδή εμβήκεν στον τον οίκον του Θεού και πήρε τους άρτους που είσαν βαλμένοι ως θυσία εις των Θεών επάνω στην τράπεζα της σκηνής και έφαγε και έδωκε και εις εκείνους που είσαν μαζί του. Αυτούς δε τους άρτους δεν επιτρέπεται να τους φάγει κανείς άλλος παρά μόνοι οι ιερείς. Κι όμως, εις την περίσταση εκείνην, ούτε ο Θεός οργίστη, ούτε η Γραφή απαιδοκίμασε την πράξη αυτήν. Αλλούτε κι εσείς κατακρίνετε τον Δαβίδ Μολονότι αυτό που έκαμε είναι πολύ περισσότερο από εκείνο που κάνουν τώρα οι μαθητέ μου 5. Και έλεγεν σε αυτούς Ο Υιός του ανθρώπου που είναι ο τέλειος άνθρωπος Και δεν έχει ανάγκη να παιδαγωγηθεί από τον θεσμό του Σαββάτου ω Θεός δεν έχει ορίσει αυτός τον θεσμών τούτον Είναι Κύριος του Σαββάτου και έχει εξουσίαν και να τροποποιήσει ακόμη τον θεσμό τούτον Ό,τι δε έκαμαν τώρα οι μαθητέ, το έκαμαν με τη σιωπηράν κατάθεση του διδασκάλου των που είναι κύριος του Σαββάτου. 6. Συνέβη δε και κατάλο να εισέλθει ο Ιησούς στην συναγωγή και να διδάσκει σε αυτήν. Και παρευρίσκεται εκεί άνθρωπο του οποίου το δεξιόν χέρι το ξηρόν και ακίνητον. 7. Τον παρεφύλα τον δε και παρακολούθουν προσεκτικά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εάν θα θεραπεύσει τον πάσχοντα κατά την ημέρα του Σαββάτου, δια να έβρουν κατηγορία εναντίον του ότι κατέλειε την αργίαν του Σαββάτου. 8. Αυτό όμω ω καρδιογνώστη εγνώριζε του διαλογισμούς τον και είπεν στον άνθρωπο που είχε το ξηρόν και ακίνητο χέρι: Σήκω και στάσου στο μέσον τη συναγωγή. Εκείνο δε εσηκώθηκε και 9. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς «Θα σας ερωτήσω τι είναι επιτετραμένο κατά τα σημέρας του Σαββάτου να κάνει ο άνθρωπος Είναι επιτετραμένο να κάνει καλόν ή μπορεί να παραλείψει την ευεργεσία του πλησίον και έτσι να γίνει αίτιος βλάβης και κακού εις αυτών Επιβάλλεται κατά το Σάββατο να σώσει τη ζωή του πλησίον ή επιτρέπεται να μην τον βοηθήσει κινδυνεύοντα και έτσι να τον θανατώσει» Βέβαια, ηθικός επιτετραμένων αλλά και επιβεβλημένων και κατά αυτήν την ημέρα του Σαββάτου είναι να κάνει ο καθένας μας καλόν και να σώσει τη ζωή του πλησίον. Δέκα. Και αφού κοίταξε τριγύρω όλους αυτούς περιμένουν να του απαντήσουν, είπε στον τον ασθενή. Εξάπλωσε την χείρα σου. Αυτός δε, μολονότι από την ασθένειά του υποδίζεται να πράξει τούτο, όμως φανερώνουν την πίστην του κατέβαλε προσπάθιαν και έκαμεν όπως του παρήγγειλεν ο Κύριος. Και έγινε πάλιν υγιές στο χέρι του σαν το άλλο. Ένδεκα. Αυτοί δε κυριεύθησαν από τρελών σκοτισμών του νου και συνομίλων μεταξύ των τι θα μπορούσαν να κάνουν στον τον Ιησούν τη τιμωρίαν της κατά το Σάββατον θεραπείας.